Οι από την Περιφέρεια σε τίτλους. ότι στις της Ελλάδας. Συνεργασία για το άνοιγμα μιας νέας ακτοπλοϊκής γραμμής που θα συνδέει τη Λέσβο και συγκεκριμένα το λιμάνι της Πέτρας με το Τσανάκαλε, θα έχει αντιπροσωπεία φορέων της Τουρκίας με το Δήμο Λέσβου και την Περιφέρεια Βορειογεω, κατά τη διάρκεια επισκέψης στο νησί. Αύριο και την Πέμπτη για την ερτεγέου Αναστασία Περιδάκη. Ανοιχτό είναι από σήμερα και ο τελευταίος δρόμος στην Κρήτη που παρέμενε κλειστός μετά και την πρόσφατη κακοκαιρία. Από το πρωί έχει δοθεί στην κυκλοφορία η επαρχιακή οδος Χανίων ομαλούς στις θέσεις Λάκη και Πέτρα Σελή. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο σύνολο του νομού. Για την Ερτχανία, Σοφία Θεοδωράκη. Έκκληση για συγκέντρωση βοήθεια κάνει το συντονιστικό κρίτης για του πρόσφυγε μετά την καταστροφή από φωτιά του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπω επισημαίνεται, υπάρχει ανάγκη για τρόφιμα, σόμπε, επισητιστικό υλικό και φάρμακα και η συλλογή ξεκινάει από σήμερα. Από την έρτι Ακλείου, Δημήτρη Σε έτοιότητα βρίσκεται η περιφερειακή νότητα καρδίτσα και η δήμη του νομού, αφού σύμφωνα με τι μετεωρολογικέ προβλέψει αρχαιτε κύμα κακοκαιρία, με έντονα φαινόμενα, με πολύ χαμηλέ θερμοκρασίε και γενοπτώσει, ακόμη και στα παιδινά τμήματα. Δωραμήτρα καρδίτσα Δίκτυο θεσαλία τη ΕΡΤ. Με μόλι 2,5 ευρώ ένα Λαρισίο έπιασε πεντάρι στο πρωτοχρονιάτικο Τζόκερ και έγινε πλούσιο κατά 220.000 ευρώ. Ερτ Λάρισα, Γιάννη Σε τι οι περιφέρειες του Βόλου από 21 του 2017. Υποχρεωτικά η έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου και αρένων θα γίνεται από το δημοτολόγιο τη έδρα κάθε Δήμου. Για την Βόλου, Μαρία Δημητρίου. Η αποκομίδη Λιτοπιά, οι γαλακτος, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου σε και στην Κομωτινή το του Μαρτίου. Βασιλική μαχαίρα, Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο πραγματικό κέντρο Αμιντέου έλαβε χώρα η εκδήλωση τιμήν των και αθλητών μαθητών που διακρίθηκαν χώρο του αθλητισμού, για την Ερτ στο Μαΐαδάμ. Φεστιβάλ Βαλκανικής Μουσικής τα Χάλκινα στην Καστοριά πραγματοποιείται σήμερα στην Πλατεία Ομονίας, στην πόλη της Καστοριάς. Από την Καστοριά για την ΕΡΤ, Θεόδωτα Τσιόπρα. Συναμπλία προσφοράς για την αγορά ιατροτεχνικού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας πραγματοποιεί σήμερα στο πλαίσιο της Ονειρούπολης ο Γιώργος Μαργαρίτης. Θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ. Τα κριτικού ΕΡΤ Καβάλας. Με την συμμετοχή 220 Καναρινιών από διάφορες περιοχές της χώρας διοργανώθηκε στην Τολεμαϊδα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καναρινιών Φωνής στην κατηγορία Τιμπράντο από την Ερτ Κοζάνης Αντώνης Μαυρίδης. Στη Σούβλα μπήκε ένα μοσχάρι 300 κιλών που για 24 ώρες θα ψήνεται στην Κεντρική Πλατεία Φερών στο πλαίσιο παραδοσιακού δρόμενου. Όσοι θέλουν να το γευτούν το ραντεβού είναι στις 4 αύριο το απόγευμα. Για την Πρεμίδη.